η Γερμανικό Λάντερ. Μας καπάνε η Γερμανία σαν φίλοι έρθανε Και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία.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 Φουχτελ, είναις πάρα πολύ συμβατής άνδρας, αν πάρα πολύ συμβατής, πάρα πολύ mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit. Η λέω λοιπόν πόλη ότι αυτά είναι Η πίπεδο. Η πίπεδο. Η πίπεδο. Η <οκείς> <και> <σοκλήκονις> Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ' τα ρούχα Εχώ, μπου, Εγώ περιμένω μια απάντηση Αν δεν θέλετε τι. να μ' απαντήσετε Δεν θέλω να σας απαντήσω Σας απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε Ότι οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί, που είναι αυτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό Με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τις Siemens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 Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir, der Lanterne stehen, mit dir, Lili mit dir, Lili wenn sich die späten Nebel Τέλη για <χει> <και 20>. <χει> Καλησπέρα. Καλησπέρα. <χει> Πήγαμε να δούμε στον αέρα και τρομάξαμε λίγο πάθαμε να τράκ. Με το που πάμε να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να βαράει το κινητό. Βγήκε μια κραυγή πόλου αγωνία από τη Βασιλική. Δεν σα ενδιαφέρουν προφανώ αυτά. Το σώσαμε, εντάξει. Το σώσαμε. Καλωσορίσατε στην Πάξη Γερμανικά αυτή τη φορά, την πρώτη Πάξη Γερμανικά για μένα στην Αγγλία. Ναι, εντάξει, το Δίδυμο επέστρεψε. Και στην αστυνομία δύο ήμασταν. Αλλά εγώ το είχα μέσα μου και την ανήκει και για την αστυνομία. Τώρα είμαστε στο γνώριμο έδαφος. Στο μικρόφωνο της πλατείας, Βασιλική Μάνιου. Και πάμε στο likes; Και τους αγωνιστικούς μας σε όλο το γαλατικό χωριό. <χει> είχαν <χει> από τους μετά από πολλές μεγάλες Οι μασκοί αρχηγοί όπως ο Β' Τζεντόνιξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο και Σαράν. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντιστοιχούν στην υποφόρα στην υποκατοχή. Μια μικρή περιοχή περιφρυγισμένη από 4 αγρομαϊκά στρατόπεδα. Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρισμία μας με την Πολεμιστή Αθήνα. In, in to... ε, και από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως καταλαβατε η PAG Γερμάνικα σχεδόν άλλαξε όνομα και θα την ονομάσουμε σε λογοτεχνικό σύλλογο Παρνασσός <laughs> Μια φορά έλειψα και μου το έκανε εδώ πέρα λογοτεχνική Λέσχη. Ποιο το έκανα, μωρέ, τι με το τσιχλίκη σου το Με το έκανα. Ας μην έλειψες να ήταν η PAG Γερμάνικα που όλοι γνωρίζουμε. Ήταν ε, πολύ ωραία η λογοτεχνική Λέσχη την οποία έσ Άρα, πολύ ωραία, εγώ έχω να κάνω μια αποκάλυψη τώρα εδώ στο κοινό. Ε, oh. Το ότι κάθεται η Βασιλική και έχω τι εκπομπέ τη μόνη τη και μου στέλνει μηνύματα στο chat, Τελικά είμαι καλή, Εντάξει. Αυτά είναι. κακοήθειε φίλτα τεπάνω. Α, είχε μπει η νευροθέσο Βότ, Troll προφίλ και μου έστελνε να. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν σου έρθει ποτέ τέτοιο μήνυμα. Επομένα δεν στάρθηκε ποτέ καλή τέτοιο. Και ένα παράδειγμα το ρε παιδί μου να ψωνίζει για αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα. Και στο λέω, εγώ είμαι μετροπαθή, γνωστό μετροπαθή. Εντάξει, α μην τα πω τώρα στον αέρα το δικά του, δεν νομίζω να του ενδιαφέρει τους μας ακούνε. και άλλου του που μα ακούν. Όχι, είναι μια καλή εισαγωγή, έτσι να φάμε λίγο τον χρόνο, να βγούμε τα λεπτά τη εκπομπή. Έχουμε πολλά να πούμε τι τελευταίε. Είναι χαμό. Με το βουβείο και το 16 αρχίσαμε και. Δεν ξέρουμε τι να πρώτο διαβάσουμε, τι να πρώτο ενημερωθούμε. Το αξιολογότερο το οποίο έγινε με το που μπήκε το 16 είναι το ότι επιτέλους η δεξιά παράταξε και κάτι που το οποίο μα έλειπε πραγματικά. Απέκτησε αρχηγό. Το... Απέκτησε αρχηγό, ακριβώ. Επιτέλους, γιατί με αυτό το μεταβατικό το μαϊμαράκι, ρε μου δεν πήγαινε, δεν προχωρούσε, μόνο σε ταβέρνηση και τέτοια που μπορούσε να πάει. Βέβαια, τώρα που έχουμε τα μάτια του Μητσ Αγναντεύουν το μέλλον. Αυτοπληστικό βλέμμα. Αυτοπληστικό βλέμμα έχεις να έχει να πέσει απόλυση. Διορατικός. Διορατικός. Αν δεν μπορούσε να μείνει είναι άνθος. Λαϊκό, παιδί, mm. να τα πούμε αυτά, δεν είναι γόνος, δεν προέρχεται από mm. ο Ο άνθρωπο. Yeah, yeah. και επίσης, είναι ωραίο αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι εγώ ρε παιδί μου μπορεί να το <χωρεί> ο Μητσοτάκης, ενώ τι κατάφερα, το κατάφερα μόνο. μου. Ε, δεν ξέρω αν είναι τωρινές δηλώσει του ή παλιότερες. Διάβασα δηλαδή, ναι. στο facebook ε, ότι γύρισε και είπε ο Μητσοτάκη σε κάποια δήλωση που έκανε ότι αν καλού να ζήσουμε με 800 ευρώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορούσα, κάτι κάτι, κάτι ακραίότερος πάντων πέταξη. Αυτό Απλά δηλαδή, ναι. να τον ενημερώσουμε ότι ο Μέφιος Έλληλας αυτή τη στιγμή ζήμαξε 600 ευρώ. Αυτό δεν δηλαδή, είναι προτροπή προς αυτοκτονία, τι λέει. Βασικά, γύρω, δεν είναι ούτε. λίγο έμεση προτροπή προ <laughs> Γιατί δεν το ακούει κάποιο αυτό που ζει με τόσα λεφτά. Και με πολύ λιγότερα, βασικά. Και με πολύ λιγότερα. Ναι, του κάνει μια έτσι έμεση προτροπή προ αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέει. Λέει. Πάντω χαρήκανε πολύ. <laughs> Α το πούμε. Χαρήκανε πάρα πολύ για την ε, νίκη. Τάκι στη Νέα Δημοκρατία. Και περισσότερο πατέρα του. Περισσότερο από <laughs> όλου <laughs> ε, Δεν το συζητάμε τουλάχιστον 100 χρόνια κι έτσι. Κέρδισε χρόνια δε δε. τη ζωή του άνθρωπο. Ζωή να έχει, να τα φάει τα χρόνια του. Ολόκληρα. Να μα φάει κι εμά. <laughs> μα πατήσει για τα 200, δεν είναι πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω οι αποστάτε από τον τόπο που χιώνονται και υπουργικά και πρωθυπουργικά. Και, και από το Θεό τελικά μάλλον του χαρίζει χρόνια. Και αποστάτε, μακροβορείτε. Ε, Όλοι αυτοί. Όχι μου ε! Ε, και άλλος χάρηκε με τη νύχτα του Μητσοτάκη. Επειδή είναι κεντρός ο Μητσοτάκης και φέρνει κεντρό αδρανή στην Ελλάδα. Πες μου, πέσαι άδεια. Άδενες Γεωργιάδης. Βέβαια επειδή αυτό ο άνθρωπος μιλάει πολύ, έχει αυτό το κουστούρι αυτό το πρόβλημα. Μιλάει πολύ ραβδίνο, μιλάει. Δεν σταματά, ε, δε, δε σταματάει, ο Γιάννης καθίσει δεν σταματάει. Καταφέρνει αυτό ο άνθρωπος μέσα σε, σε λίγα χρόνια να πει πολλά αντικρουόμενα πράγματα για τους άνθρωπους. Δεν ναι, ναι, ναι. μπορεί να πει, να κοροϊδεύει το σαμαράκι και τελικά να γίνει τσολλιά στο σαμαρά. Είναι το, οποίο έγινε, το οποίο έγινε και συμβαίνει και ισχύει ακόμα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον κυρία Κομετσοτάκη. Γιατί πριν χάρη ο Άδωνο Γεριάδε είχε άλλη άποψη για τον κυρία Κομετσοτάκη. Ναι, να ακούσουμε. Μάλιστα, για να πάμε να ακούσουμε. Είναι ενδιαφέροντο. Δεν αντέχω. Είναι η παράδοση των δυνατών μου να μην κάνω ένα σχόλιο ω προ την ε, γενναία αυτή προσφορά του κυρίου Κυριακού Μητσοτάκη. Με την απόδοση του βουλευτικού του αυτοκίνητου και των αποδοχών του από τι επιτροπέ. Σχέθηκε πάρα πολύ καλά, ήμουν σήμερα και εγώ στη Βουλή, άκουσα τα σχόλια των συναδέλφων, διάβασα και στο διαδίκτυο τα σχόλια των πολιτών. σχέδια πάρα πολύ καλά τι πρέπει να πράξω. Και θα το εκμυστευτώ εδώ μαζί σα. Μια άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω και εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βολή των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προ χρήση του κύριο Κυριάκου Μουσοτάκη. Όπως επίσης να δώσω και τις ε, όποιε αποδοχές από τις Επιτροπές των ε, Αξιότιμων Αυτός Συνάδελφων. Ε, θα μου πείτε γιατί το κάνω. Δεν δέχομαι κύριε, και κύριοι ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφο θα πηγαίνει με τα πόδια στι του. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι έχει θυσία για τον ελληνικό λαό κ. και θα κινείται με τα πόδια για αυτό, και εγώ θα έχω αυτοκίνητο.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 Χωρί ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή του με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική ή οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντα από την τσέπη του, καταστρεφόμενοι η περιουσία του από την τσεπη του καταστρεφόμενη η περιουσια του απο την εμπλοκη του στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, πράγματι αξίζει λοιπόν ο κ. Μιλιάδη Μουσουτάκη μια έμπρακτη βοήθεια από όλου εμά, και αν κάποιο από θέλει να δώσει το δικό του αυτοκίνητο για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του αυτό ο καλό συνάδελφο, ε, α εμπιπινίσει μαζί μου να το δώσουν μαζί και με το δικό μου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 Ο Τάκης τον Βρίσκει όπως είχε αναγγελθεί από τον ίδιο στον τελευταίο της κούρσας για την προεδρία της Ν. Δημοκρατίας στον Άδωνη Γεωργιάδη Οι πολίτες δεν μπορούν να καθοδηγούνται, έχουν δική τους άποψη, έχουν δικαίωμα να την εκφράζουν όπως νομίζουν και είναι απολύτως σεβαστή από μένα Εγώ όμως οφείλω να πω ότι εγώ προσωπικά στην κάλπη της 10ης Ιανουαρίου θα στηρίξω την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη Και κάπου εδώ, mm. ε, είμαι πεπισμένη πλέον ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να έχουμε δραβία τρόλ mm. Δεν νοείται τέτοια στα σχόλια κατά καιρού να μην επιδραβεύονται. Παιδιά, μιλάμε για... και αν το πάρουμε από τη σάντερα και την πλάκα, μιλάμε για πολιτικό εμετό. Εγώ είδα το βίντεο τη νίκη του κυλέκου Μητσοτάκη, το οποίο ήταν σαν τον τελευταίο κομματάρχη ε, τη εποχή που πήγαινε στα χωριά και μάζευε και μοίραζε σταυρωμένα τη κοκκάκια, ο Άδεν Γεωργιάδη, κυκλοφορούσε στου διαδρόμου, έδινε χέρια, έλεγε και νίκη σε αυτό, ναι. έπαιρνε αγκαλιά τον κόσμο και έφυγε. Και με τα αυτιά του, δηλαδή. Και ερχόταν και ήρθε ο Μητσοτάκη και του κάνει, Δικαί μου τα καταφέρα <laughs> Δικαί μου. Η στροφή προ το κέντρο τη Ν Τέλος πάντων, δεν είναι και να τελειώσουμε με το θέμα του Κυριάκου με, θέμα... με το θέμα αυτό που χαίρονται με την νική του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει κι άλλος ένας ο οποίος χαίρεται με την οίκη ε, Μισό λεπτά να ακούσουμε. Έχετε βάλει κάποια ζητήματα, γιατί Ε, ο Μητσοτάκης έχει τρεις τέσσερις. Που... Εντάξει, παίρνει σαν ρε, δημοσιογράφος, <laughs> ο Μητσοτάκης, σαν δικηγόρος και σαν βουλευτής. Πάντως είναι... Κάνα εφτάρι καταρίζει. Ότι... Σύνταξη, κανένα εφτάρι καταρίζει. <laughs> πάντως δεν τα πάτε καλά με το... ακόμα με τον κύριο Μητσοτάκη. Λέτε δεν ότι... είναι θεμάτος, τα πάω καλά. Γιατίς τώρα... είπατε για το γραφείο που σας βάνατε... Κι εσείς να παίρνατε ένα εφτάρι, πάλι θα το έλεγα. <laughs> σε, σε, σε μια εποχή εσείς... που δανειζόμεθα κύριε... Δεν μου λέτε, σε πιο γραφερό είπατε σας βάλω τώρα σε κύριο Μητσουτάκη και θα κάνω ένσταση σήμερα Γιατί το, γιατί... Γιατί όλο το κτίριο εκεί, είναι... Μπώς <laughs> <laughs> <laughs> έχει την κατάρα... <laughs> <και> λίγο χιούμορ. <laughs> <laughs> Καλά κάνετε... Καλά <laughs> ναι, κάνετε... Ναι. Δεν πειράζει... Γιατί μου ότι ότι ξύλινη γλώσσα; Άλλωστε και περισσότερα από αυτό που τους περίγραφα τα πολλά Είναι και πρωί. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι το πασχό. Δεν μιλάμε το πασχό. Ότι δεν κάνει αποκλισμούς. Μιλάμε ότι το πασχό πια είναι ένα διαφθορίο, ένα κόμμα το οποίο για μένα για μένα το πολίτη έχει το μόνο που κάνει είναι να υπηρετεί τα συμφέροντα των διαπλεκομένων αυτό κάνει το Παζό υπηρετεί τα διαπλεκόμενα και τους Αμερικάνους και στον απλό λαό έχει τη γλώσσα της απατεωνιάς και της παραπλάνησης οι Λοιπόν, οι Έξω... λέμε, τους λέμε, Έξω... τους λέμε. Έξω... Τους λέμε. Έξω... Αυτό... Έξω... αυτή η πολυγλωσία και αυτό το μοσαϊκό δεν είναι πρόοδος αυτά μας γυρίζουν πίσω Αυτά έκαναν ο Μιτσοτάκης, ο αποστάτης, με την περέα. Και δημιούργησαν yeah! και δημιούργησαν yeah! τη δικτατορία. Yeah! <Θι> Αυτές εσείς οι, οι ανίερες συμμαχίες, όπως και η συμμαχία... Άρα, λέει. Άρα, λέει, τα εις τώρα σε εγώ. Κι ο Λεβέντης χάρηκε για την Νίκη κυρία να Περίεργο, εγώ θυμάμαι ότι ευχόταν καρκίνος στον πατέρα του τον Ακουστάτη. Ε, δυστυχώς δεν είναι αυτό το βίντεο, παρότι λεγόταν καρκίνος στον Ακουστάτη, δεν είναι ο λόγος, δεν είναι η συνέχεια που το φωνάζει ο Ακουστάτη. Επίσης πέταξε και διάφορες πόντες, για ότι... διορισμούς, για τόνα, για το παράλληλο. Ο Άδωνης πέταξε πόντα για τη Ziemens. Για εταιρείε που οποίε έχει σχέση και δεν έχει το που ακούσαμε, όταν ακόμα ήταν να του κλάδου. Έτσι Και έτσι Τούπε. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, τώρα ο Έλληνα πολίτη είναι συνηθισμένο για τι αλλά δεν να βάζει μυαλό. Όταν και βάζει μέσα στο κοινοβούλιο, α πούμε, για το λεβέντι, ό,τι να πω, τώρα δεν για να ε, και επειδή και κάποιοι άλλοι χαρήκανε, ε, χαρήκανε, και τα, χαρήκανε και τα μέσα ενημέρωση του Βητσοτάκη, τα κανάλια της Βητσοτάκης. Χαρήκανε αρκετά, όχι με τον Ιωάννη Μαράκη δεν θα τα πάνε καλά. Μεγάλανε όμω κάτι ωραία πρωτοσέλιδα, κάποια ώρα της αλλαγής, κάτι ωραία τέτοια. Το έθνος είναι μια από αυτέ τι εφημερίδες. Εγώ ψάχνουμε το δέχομαι και ένα παλιό δημοσίωμα του Έθνου υπό τον τίτλο Τιμολόγια χιλιάδων ευρώ του Βητσοτάκη στη Σύμνη. Ο βουλευτής παρέλαβε παραμονές των εκλογών για παγιές χρειάσεις τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο εξόπληση στις 2 Ιουνίου, ύστερα τις καταθέσεις μαρτύρων και την έφοδο του εισαγγελέας στην εταιρεία. Ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου, τηλεφωνικά κέντρα, κλιματιστικά κλπ. αξίες περίπου 130.000 ευρώ, παρέλαβε παραμονές των εκλογών του ΕΦΤΑ ο Κεριάκος Μετσοτάκης από τη Siemens και τις δύο θυ τα τιμολόγια αναφέρουν ω χρόνο εξόπλυση το αργότερο 60 μέρες. Ένα μέρος όμως πληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008, όταν ακριβώς που η δικαιοσύνη ξανά άνοιξε την υπόθεση Siemens, και ένα ποσό 43.850 ευρώ ρεαλιστικά πληρώθηκε με τραπεζική επιταγή από τον κ. Μετσοτάκη τη Δευτέρα 2 Ιουνίου. Είχαν προηγηθεί στις 29 Μαου οι αποκαλυπτικές καταθέσεις που έκαναν λόγο για δωρεά και χορηγίες της Siemens σε πολιτικά πρόσωπα και στις 30 Μαου η έρευνα του Ευ αλλά τώρα θα έρθει η αλλαγή, έτσι. Τώρα θα έρθει αλλαγή, τώρα ξεπέρεψαμε για ακόμα μια πολλά. Μπράβο, ναι, ναι. Έχουμε ισχυρή πλέον πολίτευση και θα αρέσουν, ναι. Αυτό είναι το μότο του Τσίπρα, το το παλιό, τώρα το έχει αντιγράψει απόλυτα και ο Μητσοδάκης. Είναι η νέα τάση της μόντας στο πολιτικογένιστο. Λοιπόν, ποιοι άλλοι ποιοι άλλοι χαρήκανε. εδώ έχω άλλα Χάρη και για την νίκη με Τον θεωρεί ισχυρό αντίπαλο του Αλέξη Τσίπρα. Χάρη και ο σου λέει, θα έχουμε νέα κάρφα, θα πάει ο ένα, θα έχουμε τον άλλον. Mm. Ε, δεν διαθέτει πολύ χρόνο ο Αλέξη Τσίπρα, εσύ, σύμφωνα Είμα. με την ψευγερμανική εφημερίδα. Ναι, με αλέξη, έρχεται. Ναι, με αλέξη, αλέξη, αλέξη, αλέξη, αλέξη, έρχεται. Ναι, <laughs> με αλέξη, έρχεται ο Το μίσο site, το οποίο έχω μπει να διαβάσω την είδηση, μόνο και μόνο από το Αφγαντά, αλλάζει η σελίδα. Ναι, δεν διαθέτει πολύ χρόνο. Η εκλογή του Κυριακό με Τσοτάκη στο αξίωμα του πρώτη Νέα Δημοκρατία ή τη ένα προς κρου προσερκεί το ενδιαφέρον των ορθογράφων του γερμανικού τύπου που παρουσιάζουν τον νέο αρχηγό ως ένα νέο πολιτικό 47 ετών, φιλελεύθερο και διασώτητης μεταρρυθμιστικής πορείας της χώρας. Για παράδειγμα, το DPA που είναι το Ιωθικό Πρακτορείο λέει ότι ο 47χρονος πολιτικός θεωρείται υπέρμεχος των, ε, των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της χώρας, μεταρρυθμιστής του Συντηρητικού Κόμματο Νέα Δημοκρατία, άρα παράλληλα προέρχεται και μια από τι παρα... μεγαλύτερε παραδοσιακέ πολιτικέ δυναστείε τη χώρα. Όπου ακούω πολλέ μεταρρυθμίσει. Έχει κάνει, άλλο, η Χάντερμπλεντ. <Κι> Επισημαίνει ότι με την αλλαγή γενεά στην κορυφή τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργό Τσίπρα ένα, αποκτά έναν σοβαρό αντίπαλο που θέλει να διαμορφώσει το κόμμα, να το ανοίξει στο πολιτικό κέντρο και να κερδίσει ψηφοφόρου νεαρή ηλικία. Ακόμη ο Τσίπρα διαφεντεύει την πολιτική σκηνή της Αθήνας, συμπληκτιμίζει η εφημερίδα, αναφερόμενοι στην αναπάτη που χαρακτηρίζει νίκη στις προόδους εκλογές με αντίπαλο τον Βαγγέλη Μημαρέκη. Έχει μαζεμένα πολλά γερμανικά άνθρωποι, έχει τη ΔΟΕΤΣΕΒΕΛ, έχει. Χάρα! Τι είσαι καλά, έπαθε κάτι. Ε, φτάνει, φτάνει. Γιατί φθάνει με αυτά, θα βάλω με ένα τραγουδάκι. Ναι, βάλε του και με τον Βαγγέλη, αυτό το καινούριο. Κάτι, γιατί μου κάνει σε συγκεκριμένη παραγγελία την οποία πρέπει να την εντοπίσω, πρέπει να την δω, δεν έχουν να πράγματα. Μισό δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι ένα καινούργιο κομμάτι, το οποίο λέγεται «Πάσταρ Δοσιός». Έχει πολύ ωραίους στίχους. Πολύ επίκαιρο. Δηλαδή, είναι πολύ εύστοχο, ας πούμε, το κυκλοφόρησε τώρα. ενδιαφέρον. πες πες πες πες πες πες Όσο εγώ πες μετά τι άλλο θα βάλουμε και από το Jealous, Δεν bin verrannt. Ich weiß nicht, wieso das Drama, da läge ja Und Ist gut auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur. το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Ακούστε το. Ε, Ξαραπέζει, μπάσταρδο γιο. Μπάσταρδο γιο. Ναι, στείλτε μα και τα μηνύματά σα στο τσάπ του σταθμού. Κι αν έψαξα δεν βρήκα κι η λαϊδόνη Στο άλσο σπαγκρατίου κανείς να στι... <Τε φίλες> Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, <Τε φίλες> <παιδεύος>. Πατέρα, είσαι <Τε φίλες> νεκρός και εγώ στο σπίτι με τα πόδια <Τε φίλες> Είμαι ο μπάσταρτος πιός Κατά <Τε φίλες> I Γία, Ακούστε ερώτηση που μου κάνει λίγο πριν στον αέρα. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Με, με ρωτάει στι 29 και 30 το μισάωρο τη εκπομπή, δηλαδή. δεν μπορώ άλλο. Με το μετσοτάκι με... με το του μυμαράκι, για ποιο χάρει και για ποιο δεν χάρει Εντάξει, Επίση μου βάζει χέρι στον αέρα επειδή θέλω να διαβάσω 10 προσωπικά συμπεράσματα να εκφράσω 10 προσωπικά συμπεράσματα από την συγκομματική διαδικασία. Και μου βάζει χέρι. Τι δεν μου βάζει να έλα. Σωσέματα, Γιατί σου έμαθα, Γιατί λε και και με διαβάζει του ανθρώπου μα να Εντάξει. <συνθάξε> <συνθά> είναι το... η εκδίκηση. <συνθά> να σου πω, το μπάσταρδο γιο, το οποίο έβαλε ω τραγούδια να παίξει το λιμπουριά. <συνθά> Δεν ναι. να πιστεύω ότι θα θέ να, να κάνει κάποια σύνδεση. Ήταν, συνερμική η σκέψη μου, μάλλον. Άλλο, τι να σου πω, παράδειγμα. Εντάξει, με τα πόδια πήγαινε και αυτό το παιδί μου. Ξυπόλοιτο ο ένα που λέγεται πίτσε. Τι λέω, Περάσαμε τέτοια πράγματα. Τι delivery. Delivery λέει, delivery. το περίμενα. Όπω ξέρετε. είναι το τραπέζι με τα παμάκια. Διαβάζει. Δεν και πίτσες να πουλά. Γιατί πήγαινε Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα ο Κυριακή ο ήδη ο κουβαλούσε τα και Λοιπόν, 10 σύντομα συμπεράσματα. Πρώτον, στο δίλημα Πρόεδρο Γκρεμός και Πίσω Ρέμον, νε δημοκράτη, ο οποίος διαβάζει Λοιπόν, είδα. Δεν πρόλαβα, πάνω, έχω εξεταστεί και τώρα έχω πίξει. Τι να σου πω. Στο δίλημα Πρόεδρο Γκρεμός και Πίσω Ρέμον, νε δημοκράτη, υποχώρο ή κομματικό φίλο, επέλεξε να πάει μπροστά στον τρεμό. Δύο, το οποίο είναι τρία για κάποιον λόγο, η οικογένεια τρεμο 2, το οποιο ειναι για καποιον η οικογενεια κρατει εκει οι φατρίε που μαστίζουν την πατρίδα μα από την ίδρυση του ελληνικού κράτου, καλά κρατούν. Τρία, σε αυτή τη χώρα οι αποστάθειε επιβραβεύονται με και όχι μόνοι οι ίδιοι, αλλά και τα παιδιά γιατί όχι και τα τους; Είταν μια το που ναι. ε, Τέσσερα. εταιρείε γερμανικών συμφέροντων, σε αγραστή συνεργασία με ξένες μυστικέ υπηρεσίε μπορούν να υποκλέπουν συνομιλίε ακόμα και του ίδιου του πρωθυπουργού, χωρίς να Υπόθεση, μαζί και μια που και η να στο ίδιο 5. Ο μηχανισμό των παλαιοακροδεξιών στα γονιδίων που επέβαλε η Νέα Δημοκρατία του Τον Σαμαράς μπορεί να απέτυχε να συνεχίσει να ηγείται αλλά συνεχίζει να έχει μετρήσιμη με επιρροή. Έτσι, πάνω από 20 χρόνια μετά την πτώση τη κυβέρνηση του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η φατρία επιστρέφει με σαμαρική στήριξη, παιχνίδια τη μοίρα ή τη διαπλοκής των μηχανισμών. 6. Ο Δημοκράτης ψηφοφόρος παραμένει αρνητικά φορτισμένο κατά του Σίλινερ. Παρά την μνημονιακή του κολοτούμπα. Άσχετα με τώρα με Τσοτάκη, θα ακολουθήσει τελικά τη συγκρουσιακή γραμμή Σαμαράκη τη στρατηγική συνέντευξη Με Σιμπεϊμαράκη, αυτή η στρατηγική ιτήθηκε. Η δεφανερή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του δεύτερο, του Μεμαράκη δηλαδή, ακόμα και με πρωτοσέλιδο τη Αυγή μια μέρα πριν τι εκλογέ, τελικά μάλλον κακό που έκανε. Τριών. Όχι όχι, είναι, είναι πολύ αξιόλογε για του πρόσφυγε. Ε, οι πολιτικέ συμμαχίε και τα υπόγια παιχνίδια υπήρξαν για μια ακόμη φορά καταλητικός. Πρέπει να τα περνάω από το τέλο του Το 2009 ο Άλλοτε Αποστάθη Σαμαράς κέρδισε τι κομματικέ εκλογές κατά τη Ντόρα με τη στήριξη των καραμαλικών μηχανισμών. Σήμερα η σύγκρουση Καραμαλίδη Σαμαρά φέρνει το δεύτερο να συνασπίζεται με το Μητσοτάκι και να ενισχύει κερολεκτικά την ήπειρο. Οκτώ Οι ξένοι και ντόπιοι επικερίαρχήχουν κάθε λόγο να και ήδη το κάνουν για το ξεκαθάρισμα του εσωτερικού του πολιτικού τοπίου. Πρόκειται για έναν άνθρωπο διαγνωσμένης νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες με διασυνδέσεις τόσο στο Βερολίνο όσο και στην αντίπερα όχη. Απόδειξη τα άνθρα προτρέτερα που του χαρίζει απλόχερο ο ξένος τύπος και δύο ο γερμανικός και ο αμερικάνικος. 9. Η προσέλευση στους συκλωσικούς και οι σέδες της Δημοκρατίας, δεν είναι φυσικά τόσο μεγάλοι όσο τα μου έχουν κάθε λόγο να παρουσιάζουν. Ήταν όμω αρκετά μεγάλη για να μα αποδείξει ξανά πω μια场... παρά την οικονομική καταστροφή υπάρχει ακόμα μια υπολογίσιμη μάζα λίγο πολύ βολεμένο ή κολλημένο στο παρελθόν. Αν δεί κανεί το χάρτη κατανομή των ποσοστών ανακλογική περιφέρεια, μπορεί να διαγνώσει την ταξικότητα τη ψήφου. 10. Βέβαια δεν εννοούται με μαράκι, είναι λαϊκό παιδί, εντάξει, όμως έχει και αυτό σημασία. 10. Το πολιτικό το οποίο ξεκαθάρισε και για το λαό, ο οποίο σήμερα απέκτησε έναν αυριανό εχθρό που όμω έρχεται από το παρελθόν και δεν βρίσκονται τα χειροκροτήματα να βάλει. <laughs> Αυτά λοιπόν. Όχι, νομίζω ότι ήταν σωστές διαπιστώσει. Αυτά γιατί η Φατρία Μητσοτάκη είπε υπέστρεψε. Θα έχουμε, θα έχουμε πράγματα να συζητάμε από εδώ και πέρα, γιατί ο... θα βαθαίνει όλο και περισσότερο ρε μου η φιλελεύθερη κεντρώα υποτιθέμενη στάση <laughs> <laughs> της δημοκρατία. <laughs> Καινο σου πω γιατί θα μην του μαζί με ΣΥΡΙΖΑ στον Πάντως με το μελαράκια θα ήταν ακόμα πιο εύκολο, βέβαια τώρα άμα δεν περνάει το δημόσιο θα αφήσουμε τη χώρα να βγει εκτό τροχιάς. Έλα τώρα, εκτό του. Εκτό τη τροχιά τη ανάπτυξη και των μεταρυκίσεων και. Αυτό μπορούμε να την φτιαξικά. Θα βάλουμε τον David David Bowie. all the World. Είναι πολύ ωραία από μάτια και δεν θα σου πω την αλήθεια Εμένα η εκδοχή από Κιάντ Κουμπέι μου αρέσκουν περισσότερο Αλλά εντάξει Up on the stand We spoke of was and when Although I wasn't there He said I was his friend Which gave us some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time Shook his hand And made my way back home I searched for home and land For years and years I roamed I gazed at, gazed with stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago Man the world. Ο άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο. Δυστυχώ στι μέρε μα και ποτέ βέβαια δεν ήταν μόνο ένα αυτό που πούλαγε τον κόσμο, είναι λίγοι περισσότεροι. Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο, πολύ ορίστικο. Ωραίο τραγούδι, ε, να πούμε, τι διαβάζαμε πριν αρχίσουμε την κουμπί. Σαν σήμερα γίναν αρκετά πράγματα. Mm -hmm. ε, ένα από αυτά που γίναν σαν σήμερα ε, για να το λάβει και το ενδιαφέρον είναι νομίζω σαν σήμερα Ο Παπαδόπουλο, ο η πρωτεργάτη τη Χούντα. Ναι. Κάτι τέτοιο. Το οποίο μπορεί να συνδεθεί και με τη μεγάλη δεξιά παράταξη, η οποία κέρδισε, ε, έβγαλε αρχηγό, να θυμίσουμε ότι τότε συμμεταβολήτευσε. Ο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλο. Να, πραiley να θυμίσουμε ότι στη δίκη του Συνταγματαχών, οι οποίοι δικάστηκαν για σχάτι προδοσία, ο τότε εθνάρχη εντό πολλών εισαγωγικών Καραμαλίου, ο οποίο ήρθε και με τι πλάτε ακόμα του του Κινήματο, το οποίο είπε, θα βάλουμε πλάτη ήρθε και παρότι δεν για σκάτη προδοσία και είχαν σα, σακατέψει πολλούς αγωνιστές και όχι μόνο οι χουντικοί και είχαν φάει και πολλοί κόσμο Αυτό έκανε παρέμβαση τότε και είχε πει το ότι δεν θα εκτελεστούν για σκάτη προδοσία θα μπουν απλά στη φυλακή, δηλαδή έκανε πολιτική παρέμβαση mm -hmm. τότε και απλώ είχε πει ότι και όταν εννοούμε ισόδια εννοούμε ισόδια τώρα το καθένα μπορεί να κρίνει άμα θέλει και ανάλογα τις θέσει που έχει πριν το άμα δικάζονται για μεθαναδική ποινή, εκτελεστές ή τόλου του παράλληλου πάντως είναι ενδεικτικό το ότι η πρώτη πράξη που έκανε ο τότε φινάχης όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν να σώσει από το πάνω του, τους Απλημλιανούς μπορεί για τους δικούς του λόγους οι ε, οποίοι δικάζονταν για ισχά την πρόθεσία. Αυτά λοιπόν, για να μην ξεχνάμε ότι τα... όλο το πακέτο τη μεγάλη δεξιά παράταξης που σήμερα εκλέγει η αρχηγό Όλη την ιστορία... Δεν προέ Όλη την ιστορία. Και επειδή η ιστορία κάνει κύκλου περίοργου, και σήμερα πάλι έχουμε ένα μυτσοτάκι απέναντι από, Αντρέπα, από Αντρέα. <laughs> <laughs> με τον Αντρέα Παπανδρέα. Πραγματικά, τι μετριμσάρκα. Ακριβώ. Έχουμε τον Γιώργο, παιδί του κανονικά του Κωνσταντίνα Μυτσοτάκη. Και έχουμε ένα πνευματικό παιδί του Αντρέπα, Αντρέα Παπανδρέα. Που έχει αμολύσει του πρώην πασόπου στα μέσα ενημέρωση, του οποίου έχει μαζέψει όλου το κόμμα του, να ζητάνε δίπλα στα δημόσια σχολεία. <laughs> Δεν ξέρω κατά πόσο θα το άκουσα. Δεν Sof. έχω προλάβει να, τα, να διαβάσω διάφορα αυτέ τι μέρε. Ναι. Βουλευτή <συμίλω> λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδη. Βουλευτή, ο οποίο έγινε βουλευτέ και μπράβο του, ήταν αγώνα ο αγώνα έκανε στην Εθρία. δεν ξέρω αν θελευτές, ο αγώνα αυτό συνάδει με τελευταίε του δηλώσει, να το ψυχήσει την Ήταν από του φώναζε, Σήμερα ο ε, να, μπει, να μπουν δίδακτρα σε δημόσια σχολεία, ούτε ώστε να γίνονται εξτρά ώρες. Μετά να μπορούν να γίνουν κάτι σαν κρυφό σχολείο, σαν φροντιστήριο ρε παιδί μου για τα παιδιά δημόσιο και να χτυπηθεί η παραεκπαίδευση. Ε, γιατί, γιατί και έτσι αλλησκοίνεται την δωρεάν δημόσια παιδιά. Ε, το, μάλλον, είναι κάπως έτσι. Είναι, αλλά είναι. Δώ, Σκέφτε... αυτό ακυρώνεται ο χαρακτηρισμός δωρεάν, δηλαδή η μία ή η άλλη α πούμε. Εντάξει, νομίζω ο ψιλοπασόκο πρέπει να κάνει ο δεν ξέρω, μην το βάζω και να μου πιάσει. Αυτά τα τρανσοπολιτικά, τα μείγματα έτσι, πολιτικά. Ωραία, αυτό εις... που έλεγε ο το Μοσαϊκό. Φύγω το Μοσαϊκό, ρε παιδί μου, το Πολιτικό. Ναι, έχει το, και ένα δίκαιο κι αυτό, άνθρωπο. Έχει, έχει ναι, ναι, δίκαια, ναι. Δίκαια, είναι ναι. κάποια δίκαια. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, αυτό το Μοσαϊκό τέλο πάντων, το οποίο επιμένει να δηλώνει αριστερό, βέβαια το δηλώνει πιο σπάνια πλέον. Αλλά είναι αρκετά νεοφιλελελεύθερο, ίσω είναι πιο νεοφιλελεύθερο. Και από το Σαμαρά, δύσκολο. Ξεπέρασε μεγάλη κόντρα, υπήρχε μεγάλη κόντρα και υπάρχει μια δύναμη που ανεβαίνει να αποδείξει το όχι, έχουμε πιο έφθο Εκεί θα γίνει τώρα. Ναι, ναι, είναι στις κόντρες τώρα και με τον Ένα πούμε ότι ο Υπουργό μεγάλο, ο πρώτο που δεν ανοίξανε σχολεία να πούμε το ότι είπε ότι αυτό δεν είναι στιγμένε, όπω προσωπική άποψη το κύριο για γίνει. Ο Φορτσάκη ταυτίστηκε με τη θέση τη Ενταφηλίδη, συμφώνησε με τη θέση τη <laughs> και λέει η θέση αυτή ότι είναι πολύ καλό να συζητηθεί. Ήμουν ασίγουρη ότι θα του άρεσε η ιδέα. Ήμουν ασίγουρη για κάποιο λόγο, δεν, δεν μου κάνει εντύπωση. Στου Ναι Δημοκράτε. το θεμείο του αρέσει, το αρέσει και σε πολλού Ειρηνίτε το βράδυ. Ναι, όχι, για του ναι. Ειρηνίτε. Τι άλλο τι άλλο πολιτικά. Η υπόφυγε αντίθετα με το Σιμίτη. Άλλο πτώμα του παρελθόντο. Άλλο πολιτικό πτώμα αναστήθηκε ο Σιμίτη. Η Φόφη και αυτή η πιεσμένη από την έξι Μητσοτάκη ξεκινάει η συμμαχία για την Ακέντρο Αριστερά Έπρεπε να συμβουλευτεί τον μεγα... Έπρεπε να συμβουλευτεί τον Αχιερέ της Διαπλοκής που λέγαμε κάποτε κακέ γλώσσες... Αχιερέ της για την Ακέντρο Αριστερά και να απευθύνει κάλλες μας ο στο Λεβέντι αυτό ο Λεβέντη δεν, δεν του προλαβαίνει με τι προσκλήσει που του κάνει τι προτάσεις. Ε. Από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Γεννηματά δεις. και από τη Γεννηματά στον Γερμανό Πρέσβο. Oh. Όταν έχει κολεγίε χαλές, ρε παιδί μου, απέδωσε, απέδωσε η φίλια του δουλεύει για τον Γερμανό Πρέσβο. Δηλαδή. Mm. Από τον Καρκίνο στο Μιτσουτάκι, στο πόσο <laughs> καλό είναι ο Μιτσουτάκι. <laughs> Ή από το βρήσιμο στο Τζίπρα που θα είχα στη χώρα και τώρα ήταν λίγο παράδοξο στα ανισβερήσια και στα πολλοί καφελιά μεταξύ Λεβέντη και Αλέξη τιπρά. Φούτοσανε. Ακολούθησε τον Τσέλλος. Χάντεστρακ. Χάντεστρακ λέγεται τραγούδι το του Τσέλλος λέγεται η Μπάντα. Ναι. Πολύ ωραία διασκευάρια κι αυτή. We lunch in our μουσεξευλογιάσω ε. Ε, ναι, έτσι. Εχουμε την Ε, λοιπόν, πάμε στο, ας ονομάσουμε. Πάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν, ε, το οποίο έχει να κάνει με την Eldorado Gold και τον εκβιασμό που ασκεί στους καδίκους να βγεις στις 3 καληγετογές. Ε, ability ότι θα φύγει, θα σταματήσει ε, θα σταματήσει η λειτουργία εκσώρεξης και επομένως πολλοί άνθρωποι θα μείνουν στον δρόμο ε, παρόλα αυτά έχει γίνει και άλλη μια ε, διενεργήθηκε και άλλη μια μελέτη έρευνας όσον αφορά τις που έχει προκαλέσει όλη αυτή η ιστορία στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής ε, και μάλιστα εχθές ε, έγινε και μια παράσταση διαμαρτυρίας δύο λεπτάκια να διαβάσουμε και το κάλεσμα και μήθαμε να Έλα είμαστε, έλα. Τετάρτη, Νάτο. Τετάρτη, 24 Ιανουάριου, σε 18ο πρωί. Θες, λοιπόν. Παράσταση διαμαρτυρία στο Καναδικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Ε... Η Επιτροπή Αγώνα Νέων Ροβιών και το Συντηριστικό Ιερισσού. Ενάδειες είναι το Ρόλο που παραμαρνομεί και εκδιάζει. Ε, τώρα τι συμβαίνει εκεί, ε... Υπάρχει ένα έλεγχο τώρα το κατά πόσο υπάρχει πραγματικό κόστο και υπάρχει μια κλιμάκωση με σιλντοράντο Έχουν θέσει ένα τραγελαφικό σημείο στο οποίο η Ντοράντο Γκολτ απειλεί <laughs> το ότι θα σηκωθεί να φύγει. Έχει στρατεύσει και του εργαζομένου τη σε αυτό το παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Βέβαια, κανεί δεν λέει να. Α την ουσία, τον πελάκι στου εργαζομένου του πετάει. σω για να σκληρίνουν τη θέση του απέναντι στου ανθρώπου που αγωνίζονται στην επιτροπή αγώνα εκεί. Ακριβώ τώρα, επειδή είναι ιδιαίτερο το θέμα των εργαζομένων τη Ντοράντο Γκολτ. Προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό είναι το ότι, βέβαια, κανείς δεν θέλει να μείνω ξακώσι, όπω είναι. Ξακώσι νομίζω περίπου άνθρωποι, είναι Κανείς δεν θέλει να μείνουν άνεργε στα καλά καθούμενα και αν υπάρχει τρόπος, όντως, να προβλεφθεί να μην υπάρχει μόλις να κάνουμε, να αράνουμε τώρα, να κάνουμε το, το παράλληλο. Καλώς. Το θέμα το κατά πόσο θέλουμε έμπιστη την Εντοράντο μετά από όλα αυτά. Ότι μπορεί να μην μολύνει το περιβάλλον και να συμβαστεί οποιαδήποτε σύμβαση. Αλλά νομίζω ότι ε, αμφισβητείται αυτό. Είμαστε σίγουροι Για ότι, έχει κάνει, σε ότι έχει κάνει. Ό, ό, το έχει κάνει, ό, νέες. Ότι νέες. έχει κάνει ήδη τεράστια ζημιά. Και αν, αν συνεχιστεί η εξόριξη θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Mm. Και επίση ε, διέρε και βασίλευε. Είναι η γνωστή τακτική, ρε παιδί μου, των αφεντικών. Αυτή τη δουλειά θέλουν να κάνουν, θέλουν να καλλιεργήσουν ένα εμφυλιακό κλίμα για να φαγωθούν μεταξύ τους η ε, ε, ε, ε, τοπική κοινωνία, πούμε. Αυτό είναι το πρόσωπο που κάνει Ελντοράντο, δεν είναι τόσο το ότι απευθύνει εκβιασμός η κυβέρνηση και κατάψαμε ότι η κυβέρνηση έχει διεχθεί τόσα πράγματα, εντάξει δεν θα άσχημα να δείχνει την Ελντοράντο. Ε, ουσιαστικά απευθύνει εκβιασμό στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, λέει ή θα κάτσετε να φάτε τον καρκίνο που σα σποτίζω, ή θα διασπάσω την κοινωνία σαν έναν εμφύλιο, έστω και αν και η μειοψηφία εδώ που τα λέμε είναι υπέρ τη εταιρεία και η πλειοψηφία κινητοποιείται εναντίον τη. Όπω και αν θα διασπάσω έναν, οικογεν, έναν κοινωνικό εμφύλιο, ακόμη και με τι οικογένειέ σα τα πάντα, γιατί μπορεί να έχει τα δικουρικά ή οι δικουρικέ και θα διασπάσω την κοινωνία σα. Ε, Επίση, τώρα, όσον αφορά την εκμετάλλευση των εργαζομένων σε κανεί δεν είναι αμέσω φιλή. Λέμε. Και το, αυτό που λέμε, βέβαια δίκιο που λέμε ότι δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη. Ισχύει όταν ο εργάτη έχει ταξική συνείδηση τη εργατική τάξη. Mm. Όταν ε, διαδηλώνει στο πλευρό τη Ελντοράντο του το έχει κατά τη Ελντοράντο, απαιτώντα έστω μέσα την Ελντοράντο την προστασία του περιβάλλοντο, το ένα αυτό το παράδοξο, τη yeah, σχέση εργασιών. Δεν μιλάμε μόνο του. για ταξική συνείδηση και εργασιακά δικαιώματα κ.κ. Μιλάμε για οικολογική, μιλάμε για κοινωνική. Δηλαδή το είδε τα παιδιά αυτό που δουλεύει εκεί πέρα από θα τρώνε. Δηλαδή τα, τα, τα πάντα, η τροφή του, το γάλα του, το τυρί του, που είναι πράγματα πούμε, αγαθά, προϊόντα τα οποία παράγει η, η περιοχή. Από πού δεν θα τρώνε τα, τα δικά του τα δηλητηριασμένα προϊόντα. Επίση όσο σκληρό και αν. Δεν πού, θέλει δε. καμία ταξική συνείδηση βαθιά κοτισμένη μέσα του, α πούμε. Είναι, είναι εξόφθαλμο. Το οποίο εντάξει κύριο, απευθύνεται και στους Εβραίου Πατέρα και τη Οι οποίοι κατεβαίνουν, κατεβαίνουν και του παρατηρήσαν μαζί με Τζίμερ, μαζί με Γεριάδε, μαζί με όλο αυτό. Πάνω το οποίο δείχνει εργάτε οι οποίοι δεν έχουν το δίκαιο του εργάτη. Που λέει, γιατί δεν συμπεριφέρονται αυτή τη στιγμή με βάση τα ούτε καν τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι αυτό που διεκδικούν στην πραγματικότητα. Okay. Ε, και όσο σκληρό και να καλυτερα Καλύτερα 500-600 ζητήσει όπω είναι. Απολυμμένοι άνεργοι και ακούγεται σκληρό αυτό, όντω. Παρά τόσε χιλιάδε άνεργοι που θα προκληθούν από το περιβαλλοντικό κόστο. Από ψαράδε μέχρι τα πάντα τα οποία στηρίζονται στην τοπική οικονομία. Επίση τον καρκίνο τον οποίο θα προκαλέσουν. Όλα αυτά. Βέβαια. Τώρα, ίσω η διεκδίκησή του έπρεπε να πάρει διαφορετικά μέσα. Με βέβαια είναι και συγκεκριμένα για του οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν άλλε σχέσει. Με άλλα κόμματα. σω αυτό που πυροδότησε. Τον εκβιασμό είναι τα πρόστιμα τη τάξη του 1,73 εκατομμυρίων, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθο, mm -hmm. που επιβλήθηκαν στην Ελτοράντο Γκολ, στην Ελληνικό Χρυσό, για τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει που έχει επιφέρει. Και από αυτή την πρόσφατη μελέτη που σου είπα. Η οποία και αυτή είναι με του παραλόγου, δηλαδή. Τα γενεία θεορία που μολύνει προκαλεί καρκίνο, δεν θα τρώει πρόστιμα, γιατί αυτή θα μπορεί να εκβιάζεται όταν αν μου πρόστιμα και το σκοτάθειο καθέναν και οι εργαζόμενοι τη αντί να κινητοποιηθούν κατά τη εταιρεία που τη και κινητοποιούνται κατά του γάμου και την νέα. κυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην όλη διαδικασία. να δούμε πώ θα γίνει το πράγμα. Χαίρετε, και στου φίλου και συναγωνιστέ σπουργέ. Ε, σω σε επόμενη εκπομπή να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία να μα πούν και εκείνοι οι ίδιοι τι εξελίξει, τι ναι, τρέχουσε. Είχαμε κάνει μια στο παρελθόν και ίσω τώρα είναι μια κατάλληλη στιγμή να ξαναγίνει μια. <σοφίλαιο> Τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι. Ε, το επόμενο που έχει να κάνει με κινηματικέ διαδικασίε είναι. Ναι, είναι η εκδήλωση συζήτηση τώρα το μεθαύριο, το Σάββατο 16 Γενάρη, 7 η ώρα, ε, στα Δημοτικά σφαγιά στην αίθουσα 7. Η οποία εκδήλωση ε, οργανώνεται από τη συλλογικότητα των ενεργών ανέργων που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, ε, μαζί με τους του εργαζόμενου και κατοίκου του ε, Επταλόφου και πυραιώσου είναι στον Ταύρο ή τα δημοτικά σφαγεία Λοιπόν, ενάντια στην ανεργία και τη φτώχεια απαιτούμε δουλειά με αξιοπρέπεια και δικαιώματα Το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι τα voucher, τα part-time ή εκπεριτροπής εργασία Οι άνεργοι πρέπει να ζητούν για όλους τους α, να ζήσουν για όλους τους ανέργους σε πίδομα ανεργίας, για, όλα το, για όλο το διάστημα της δωρεάν το και νοσοκομιακή κάλυψη και δεν είναι σύγμα... μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Ε, έχουμε μιλήσει με τα παιδιά, θα γίνει ωραία κουβέντα και είναι καλό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σε τέτοιε εποχέ όπου η ανεργία ας πούμε φτάνει, αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Να αρχίσουν και αυτοί οι άνθρωποι να οργανώνονται και συλλογικά όλοι μαζί να, να διεκδικήσουμε αυτά και ακόμα περισσότερα. Το σύγμα... Δεν να διεκδικήσουμε. Θα τα απαιτήσουμε και θα τα κερδίσουμε. Αχ, δεν δεν διεκδικούμε από κανένα, δεν ζητάμε τίποτα. Δεν, δεν υπάρχει κιόλας περίπτωση, έτσι κι άλλο, <laughs> να εισαγουστούν. Η κυβέρνηση είναι και μακριά, δεν είναι ντόπια. Οπότε δεν θα μας θα Δεν είναι τώρα. και αυτό ο στόχος μας εν τέλει. <laughs> Με σύνθημα δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα. Λοιπόν, η εκδήλωση του Σαββάτου, επαναλαμβάνουμε 16 Γενάρη στις 7, στις 7 το απόγευμα, στα δημοτικά σφαγεία του 7, Εφταλόφου και Πυραιός, Ταύρος. Και... Κάτι ακόμα, ένα τελευταίο, είχαμε ένα κάλεσμα από το Δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακο, ε, το οποίο έχει να κάνει με το νέο νομοσχέδιο για το στρατό, το νομοσχέδιο για τη θητεία. Ε, το Δίκτυο Φαντάρων Σπάρτακο κάλεσε την Τρίτη, 12/16 σε σύσκεψη στο Πολιτεθνείο, στις 7 η ώρα το απόδειγμα. Ε, καλέστηκαν επίσης ε, ο Σύνδεσμος Φαντερησιών Συνείδησης, η Συμμαχία Απελάσθε τον Πόλεμο, η, η, σταματήσε τον πόλεμο, η κίνηση απελάσει τον ρατσισμό. Ε, Επίση, για να ξεπεραστεί, όπω λένε στην ανακοίνωσή του, το φέπλο τη σιωπή που έχει επιβάλει η κυβέρνηση και τα καθεστωτικά μέσα, καλούμε σειρά κοινωνικών μέσων με έντονη παρέμβαση σε όλη τη διαδικασία των κοινωνικών κλιμάτων. Μεταξύ των πολλών μέσων, ε, κοινωνικών μέσων ενημέρωση που καλέστηκαν, καλέστηκε και το πλατεία Ρέντινγκ και συμφώνησε να δραστηριοποιηθεί και αυτό στο θέμα τη της ανάδειξης του πόσο αυταρχικό είναι αυτό το νομοσχέδιο για τη θητεία το οποίο πάει να φέρει σήμερα ο Πάνος Καμένος. Την Κυριακή στις 5 ώρα που θα έχει το καυσιμείο Νίκος Δαργυρίου, του δικτύου ελευθερών φαντέρου Σπάρτακος θα σας κάνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση πάνω στο γιατί αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί την εργασιακή εκμετάλλευση των φαντάρων και της γυναίκας, την οποία πάει να βάλει στο στρατώ mm -hmm και θα την αναγκάσει να την βάλει στο στρατόπεδο γιατί μόνο έτσι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ε, ρε, τα μόρια <laughs> των αντρών. <laughs> Πάντω αυτό έχει και ένα καλό τέλο πάντων, μην τα πούμε τώρα. <laughs> ε, εντάξει. Προσέχετε να μπει. Τώρα <laughs> το πούμε με διάλειμμα. Πέρα από το αστείο τώρα, δεν είναι σοβαρό. Μιλάμε για στρατητικοποίηση <laughs> τη κοινωνία, μιλάμε για σχέδια καταστολή με τι αφινόμορφε σχέδια. Εκφασισμό γενικότερα. Το βλέπουμε. Το λέγαμε και στη ιστορία ανομία. <laughs> με τη μητέρα του παιδιού από του πέντε <laughs> ηλθέντε. Ακριβώ. Και εγώ θέλω να συνδυάσω και ιδιαίτερα το γιατί περνάνε τέτοια νομοσχέδια κοινωνικού μιλιταρισμού στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα περνάνε σε όλη την Ευρώπη γιατί επιλέγουν τώρα να τα περάσουν. Συνδυάζεται, πιστεύω, η ιστορικοποίηση των κοινωνιών και με πολέμους οι οποίοι γίνονται στη Μέσα Ανατολή και με την απελή του ISIS. Και παντού ουσιαστικά θέλουν τις χώρες Ευρώπης να είναι πάντα εμπόλεμε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Mm -hmm. Αυτά λοιπόν. Ε, Επίση σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, σαν την ημέρα που πέθανε ο David Bowie. Mm. Ναι, τέλο πάντων στις 11 mm. Γενάρη ε, γεννήθηκε ο Καμαδίας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Θα πούμε δυο λόγια γι' αυτό, αφού ακούσουμε το κομμάτι ιδανικός και αδάξιος εραστή. Είναι ακόμη περιασμένη η Βασιλική από την εκπομπή που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, τι να κάνουμε, Δημοέροτο <laughs> και Πανάσταση. Πάμε μαζί. Τα έχει και <laughs> νύσιος, Εγώ φταίω. <laughs> And I find... πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλαζιών πόντων και θα πεθάνω μία βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να σχίσω τη θολή των οριζόντων Για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ σκεφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω θρήσεις σε γοντρά βιβλία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 ο εαυτός μου μια βραδιά έμπρος μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής τη θα μου ζητήσει κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλίστη θα σημαδέψει κι αν φοβά τον φταίχτη θα χτυπή.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 Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Εδώ, εδώ είμαστε. Ε, ακούσαμε λίγο Καβαδία. Ας διαβάσουμε και λίγο για την Νίκο Καβαδία. Όλα τα πράγματα έχουν τη δική τους μυρωδιά. Οι άνθρωποι δεν έχουν. Την κλέβουν από τα πράγματα. Ο Νίκος Καβαδίας γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 1910, στο χαρμπίν της Μανζουρία στην Κίνα. Αμφότεροι γονείς του Νίκο Καβαδία ήταν κεφαλονίτες, ενώ ο πατέρας του Χαρίλαος είχε και τη ρωσική υπικότητα. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια εγκαταλείπει την Αποανατολή και επιστρέφει στην Ελλάδα. Εκτό από τον Χαρίλαο Καβαδία, ο οποίο επιστρέφει στη Ρωσία, όπου διατηρεί επιχειρήσει γενικού εμπορίου, με κύριο πελάτη το Τσαρικό στρατό. Με το ξέσπασμα τη Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Χαρίλαο Καβαδίας φυλακίζεται, ενώ οι επιχειρήσει του έχουν καταστραφεί. Το 1921, ο πατέρα τη οικογένεια, Επιστρέφει στην Ελλάδα τσακισμένο. Η οικογένεια αρχικά διαμένει στο Αργοστόλι τη Κεφαλαιά αλλά στη συνέχεια μεταπομίζει στο Βιραιά. Ο μικρό Νίκο πηγαίνει στο Δημοτικό εκεί, συμμαθητής με τον Γιάννη Τσαρούχη, ενώ στο εξατάξιο τότε γυμνάσιο γνωρίζεται και με τον λογοτέχνη Παύλα Μιρβάνα. Από μικρό αγαπά την ανάγνωση και διαβάζει κυρίω Ιούριο Βέρν και περιπέτειες ενώ ήδη από το Δημοτικό διαφαίνεται στο συγγραφικό του ταλέντο όπου ένα σχολικό περιοδικό. Ήταν Νοέμβριος του 1928 όταν εκδίδεται το πρώτο του ναυτικό φυλάδιο ως ναυτοπές και τον επόμενο χρόνο μπαρκάρει για πρώτη φορά ως ναύτης στο φορδιγό πλοίο Άγιος Νικόλαος. Το 1933 κάνει την επίσημη είσοδό του στα ελληνικά γράμματα με τη δημοσίευση της ποιητικής συλλογής του Μαραμού το οποίο γίνεται δεκτό από τη λογοτεχνική κοινότητα με σκληρά σχόλια. Μόνοι ενθουσιώδες υποστηρικτέ του εμφανίζονται η φώτη Πολίτη και Κώστας Βάρναλης. Η οικογένεια Καβαδία μετακομίζει από τον Πυριαστή στην Αθήνα το 1934 και η οικία τη γίνεται εστίαση συγκέντρωση λογοτεχνών, ποιητών και ζωγράφων τη εποχή. Το 1939 παίρνει το δίπλωμα του Αστυματιστή, αλλά με το ξέσπευμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επιστρατεύεται στο αλβανικό μέτωπο. Τα χρόνια τη Γερμανική Κατοχή παραμένει στην Αθήνα, ενώ μετά το τέλο του εμφυλίου πολέμου με τη ρεξινιά του Κομμουνιστή Άνε Φδράσιος, ξανά ξανά και ταξιδεύει συνεχώς για τα επόμενα 30 χρόνια, απαθανατίζοντας το χαρτί του ξένου τόπου και τις εμπειρίες του. Το 1947 κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή του Πούσι και επανακυκλοφορεί το Μαραμπού Όπα, oh, πάνω πολύ ΤΑ <laughs> Με την προσθήκη πριών των ποιημάτων και με αυτή τη συλλογή ο Καβαδίας ξεφεύγει από τα πρώτη πάτων. Το 1954 εκδίδει τη Βάρδια, την οποία οι φιλόλογοι όπως και με το Μαραμπού δυσκολεύονται να κατατάξουν τόσο λόγω της άψουρης δημοτικής και της ιδιωματική ναυτικής γλώσσας, όσο και του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ανεπρόκειτο για μυθιστόρημα, αυτοβιογραφικό διήγημα, οτιδήποτε άλλο. Όσοι τον γνώριζαν έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο ήπιο και αγγλικό που αγαπούσε τα αστεία, τα μπορτέλα και τα κορίτσια του όπω και τη ζωγραφική. Στην καμπίνα του είχε κρεμασμένου τρει πίνακε του Χένρι Ντε Τουλούζ Λοτρέκ. Διάβαζε πάντα πολύ και του άρεσε ιδιαίτερα να απαγγέλει ποιήση άλλων, άλλωστε γνώριζε πολλού από τους μεγαλύτερους ποιητέ τη εποχή όπω τον Βάραλ, τον Σεφέρι, τον Ελίπη, τον Σικελιανό. Ο Κόλιας, όπω ήταν το Παρατσούκλι του, μεταξύ των συντρόφων του ναυτικών, οι περισσότεροι από του οποίου αγνοούσαν ότι ήταν ένα από του φιλαιότερου ποιητέ της χώρας, εγκαταλείπει τη θάλασσα μονάχα όταν το επιβάλλει η υγεία του και με τη συμπλήρωση τριών μηνών διαμονή στη στεριά στι 10 Φεβρουαρίου του 1975 πεθαίνει ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Λίγο καιρό μετά το θάνατό του, εκδίδεται η τρίτη ποιητική συλλογή του, Τραβέρσο με 14 ποίηματα και 3 ανανουρίσματα και χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το οριμότερο έργο του, ενώ τρία χρόνια αργότερα ο συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος μελοποίησε με εξαιρετική επιτυχία 11 ποίηματά του, τα οποία κυκλοφόρησαν σε δίσκο με τίτλο «Ο Σταυρός του Νότου». Το 1992 ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποίηκε άλλα πιέματα του Καβαδία, με ερμηνευτές όπως Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακουσταντίνου, Χάρης και Πάνος Πατσιμ Να πέστε μου, δεν είναι. Συνέχεια, ε, είναι μου κάνει βρήματα. Ε, αυτό. Δεν έχει συνέχεια το κείμενο. Προσωπικά είμαι ένα από του αγαπημένου μου καβαδία, γιατί έχω και ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερη αγάπη στου ναυτικού, δεν πέδιγαν. Στου ανθρώπου που ταξιδεύουν, ζουν μοναχικά, αναγκάζονται ή άλλο το, το, το επιλέγουν. Τι μένουν στο καβαδία, το επέλεξε, ας πούμε. Ε, πολύ ωραίο ποιητή και πολύ ωραία γεμιλοποίηση από τον Θάλασσα. Καλά, είναι από τα, από τα καλύτερα. Αλλά τα καλύτερα έργα στην ελληνική μουσική και στην ελληνική πίστημα είναι εξαιρετική και τη λάμπα που κάνω με κρίτσε. Κάτι το οποίο δεν ανέφερε το κείμενο μέσα με το καβασία. Συμμετέχει ένα εργατική στην αντίσταση στο αίμα αυτό. <συμπ> <συμπ> το άρθρο αυτό είναι από το τι δεξιό, ανέβηκε τώρα προφθέσει για επιτυχού λόγου. Ε, κάναμε και το καθύμενο να σα πω στην τέχνη και την πιλήσει σήμερα. Καθήκον το λέω καθήκον. Εγώ έχει καλύτερο πολύ καλό. με την γερμανικά. Το πιο πολύ φιλό σχολιάζω και. Να δίνω χρόνο, α πούμε, στο ραδιόφωνο, στην ποιησή, στην τέχνη, στον πολιτισμό γενικότερα, γιατί αν αναλώνεσαι μονίμω με τα τρέχοντα ειδησογραφικά, τα παραπολιτικά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δεν, μόνο, δεν ξέρω ότι βοηθάμε έτσι ούτε του εαυτού μα, ούτε του φίλου μα, ακούμε, ούτε και την κοινωνία γενικότερα. Τα πράγματα σοβαρά θα γίνονται όλο και πιο ζωφερά. Ο μόνο τρόπο είναι που θα μα δώσει μια λύση, α πούμε, είναι η έμπνευση. Από Πουδάρτη, έμεινε η επιστροφή στη τέχνη. Σωστό από αυτά που λε, γιατί αυτό και η Πέτρε και η Γερμανίκα λοιπόν στην Ενδυνατζιόν. Παραμένει σχολιαστική, στατηρική, πολιτική, καλλιτεχνική. Λίγο απ' το μοσαϊκό περίγυρνο. Το μοσαϊκό περίγυρνο, το μοσαϊκό έμεινε. Δεν τα άλλα μοσαϊκά, όμω τα καλά. Αυτό το οποίο είπα, τα χάνε τη παγκαλιά σπίτια, ρε παιδί μου. Ωραία μοσαϊκά. Λοιπόν, σήμερα το συνεπλατείο επανέρχεται μετά από ένα διαλυμένο μήνο λογογερτών. Ε, Προβάλλεται η ταινία Δευτέρες με Λακάδα ε, Μια σύντομη περιγραφή της ταινία. Ε, είναι ισπανική ταινία Σκηνοθεσία του Φερνάντο Λέοντε Αρανοά Με τους Λουίς Τωσάρ, Νιβέντε Μεντίνα, Αΐντα Φολχ, Σέρζ Ριαμπούκιν Ριαμπούκιν Νομίζω και Χαβία Μπαρδέμ παίζει Ναι μάλλον δεν υπήρχε στην περιγραφή το ναι. Ε, σε μια παραθαλάσσια φόρτι τη Ισπανίας που πλήττεται από την ανεργία, μια παρέα απολυμμένων εργατών συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στο ίδιο μπαρ, έω τι καθημερινέ αντιμετωπίζουν την αναμονή στο Ταμείο Ενεργεία και στα Γραφεία Ευρέσεω Εργασία. Κοινωνικό σχολιασμό και γλυκό πυκροχιούμορ σε μια μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Ισπανία. Την με 5 βραβεία Αγκόγια, μεταξύ των οποίων καλύτερε ταινίε, σκηνοθεσίε και για τον Χαβιέν Μπαρδέμ mm. και προτάθηκε για ξενόγλωστο ε, ναι, αυτό είναι. Ε, σήμερα σε 7 η ώρα στο Παλαιό Δημαρχείο ε, Γκλικό Νερό. Από τον δεν έφταμα στην πρώτη να είναι τα παιδιά του ανέργου. Ενεργού. Ναι, ε, και είναι, είναι πολύ εύστοχη γενικότερα. Ε, δηλαδή είναι, είναι σωστή, σωστό το timing που διαλέξαμε να την προβάλλουμε. Ε, επίσης, να αναφέρουμε ότι μετά το τέλο τη ταινία θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ε, και το συνεπλατεία επανέζεται δυναμικά τώρα. <laughs> Οργανωμένα. Και να Έτσι, χαιρετήσουμε yeah. τους φίλους του πλατεία Ρέντου λοιπόν με το soundtrack της ταινία και το τίτλο Side of the, the world. world. Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή. Μείνετε συντονισμένοι. Στις 5 ώρα ακολουθεί η ώρα του κινήματος Δεν Πληρώνω Νέο Μέτωπο με τον Λεωνίδα και τον Ηλία Παπαδόπουλο. Καλό απογεύθμιο. Γεια σας.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 drawing of a dame. Good see what the boys in the back room said. That script without pops, his beer without hop. That boss man that stops in the game. And now we eat. So come on over. We're drinking to your glory and your fame. For us and the boys in the back room are done. That's all of the pitch in honor of Mitch. This son of a bitch in the game.